Πολιτική αλλαγή και ο εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος. Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλειότητα χωρίς τέλος. Ή εφιάλτης δίχως τέλος. Χωρίς τέλος. Λόγια μεγάλων ανδρών, μάλλον λόγια μεγάλων προθυπουργών. Εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα, εδώ από τον Κυριάκο, ο Μητσοτάκη του Κυριάκου είναι πιο παλιό, του Αλέξη είναι προχθασινό, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τα βάλαμε και τα δύο μαζί επειδή μιλάνε για το περίφημο τέλος. Όχι τα τέλη που πληρώνουμε, το άλλο τέλος. Το κρατάμε αυτό, το χωρί τέλο, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε και προφανώς είναι σημαντικό για αν κυβέρνηση να προτάσει το εθνικό συμφέρον για το πώς θα πάει σε εκλογές. Όχι, για τον κυρία Κομιτσοτάκη μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον παίρνει. Τον παίρνει ένα λάξο. Για τον κυρία Κομμουνιστοτέκη, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι το παίρνει. Χωρί τέλο. Εμεί δεν κρίνουμε. Είμαστε ανοιχτών οριζόντων εδώ. Καλό πολιτικό να είναι. Να είναι αποτελεσματικό, να ηγείται τη προσπάθεια, να είναι από του καλύτερου στον πλανήτη, να φέρνει την Ελλάδα σε όλου του δείκτε στην πρώτη θέση, στην άριστη θέση και πιο μπροστά από την πρώτη που λέει και ο Άδωνη. Και από εκεί και πέρα δεν μα ενδιαφέρει τίποτε απολύτω. Επειδή είναι καλό πρωθυπουργό. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα, δεν μας αφορούν Φαντάζομαι και όλους Σα είχε πει τότε ο Άδωνης ότι η οικονομία μας ε, στην Νέγκα Είχε δώσει μια συνέντευξη παλιά στο One Νομίζω ναι, η οικονομία θα πάει Βζίν Το θυμόσαστε ξανά δώσει συνέντευξη στην Νέγκα Και θυμήθηκε η Αθηναίδα Νέγκα Αυτό το Βζίν Δεν έχετε χάρησμα να μιλάτε μόνο πολύ καλά ελληνικά Αλλά να βρίσκεται και ένα σωστό επιφώνημα. Γιατί πριν από μερικά χρόνια σας <laughs> είχα πάρει μια συνέντευξη oh, <laughs> <δεν το θυμίζω laughs> και σας είχα ρωτήσει πώς βλέπετε τα πράγματα στο μέλλον. Ήτανε το βζήνγκ του Βουτσά που έγινε το βζήνγκ του Άντων Γεωργιάδη. Λοιπόν ακούστε. Πήγε βζήνγκ ε, η οικονομία. Καταρχάς πήγε η αλήθεια Θα δείτε να φεύγει η οικονομία Λίμ. τότε θα, δουλειές. Πώς θα φύγει η δουλειές θα... όλο αυτό που ζούμε είναι το βζίουν δεν είναι βζίν σκέτο έχει και ναού ούν αδρό προς το τέλος όλο αυτό που ζούμε με τα επιδόματα κάθε μέρα, με τις αυξήσει στα κάψιμα με τις αυξήσεις στα εισιτήρια των πλοίων αν τολμήσετε και βγάλετε εισιτήριο θα καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται με τις αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια Με τι αυξήσει στο σούπερ μάρκετ και τη ΔΕΗ, την περίφημη, που όλο περιμένουμε τι διευκολύνσεις τη κυβερνήσεω, αλλά ποτέ δεν έρχονται και είχε μπει και λίγο ψηλά ο πύχη. Όλο αυτό και άλλα τόσα που ο Καθάνας έχει να πει πολλά είναι το βζίουν, είναι οικονομικός οικονομικό όρο. Από τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξη, είμαστε στη φάση βζίουν. Επειδή πολλά σοβαρά συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και η επικαιρότητα και η διεθνή και η ελληνική είναι λίγο βαριά, έχουμε τον κατάλληλο να μα την αλαφραίνει λίγο. Ο Πρωθυπουργό επιδεικνύει ελαφρότητα και ανευθυνότητα Σε ένα κόσμο που εξαιτία των κρίσεων απαιτεί σοβαρότητα, απαιτεί στιβαρότητα απαιτεί υπευθυνότητα και απαιτεί και ενότητα Ο προθυπουργός επιδεικνύει ελαφρότητα και ανευθυνότητα Ε απαντώ εγώ Κανένα το θέμα δεν υπάρχει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Κάτι είχαμε καταλάβει και για αυτό που λέει ο κύριο Οικονόμου. Στην συνέντευξη λοιπόν του Αδόνιδο Γεωργιάδη στην Αθηναίδα Νέγκα, κάποια στιγμή ε, πήγανε τη συζήτηση στο μνημόνιο και αν τα φάγαμε όλοι μαζί όπω είχε πει ο Πάγκαλο. Και ο Άδονη συμφώνησε ότι τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά έπρεπε να υπάρχει μια διαβάθμιση και ο ίδιο ο Πάγκαλο να το διαχωρίσει αυτό, ότι δεν τα φάγαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και φέρνει ένα παράδειγμα για να αποδείξει, κάνει κάτι συγκρίσει μεταξύ ενό πολιτικού που κάνει κάτι και μεταξύ ενό υδραυλικού που κάνει κάτι. Η λήξη μια συλλογική αποτυχία που προφανώ, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μερίδιο ευθύνη ίδιο στον πολίτη που ψήφιζε ναι. ή στον υδραυλικό που δεν έχω απόδειξη, με τον υπουργό ο οποίο έπαιρνε, έπαιρνε μίζα. Ο καθένα είχε το μερίδιο τη ευθύνη του στη θέση που ήταν. Εμείς δεν είμαστε τη ανομαλίας. Που προφανώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μερίδιο ευθύνης ίδιο στον πολίτη που ψήφιζε ναι. ή στον Ιδραυλικό που δεν την απόδειξη με τον Υπουργό ο έπρεπε έπαιρνε μίζα. Μπαίνει στην ίδια κατηγορία, αν κατάλαβα καλά, και νομιμοποιείται έτσι. Ο Ιδραυλικός που δεν έκοβε την απόδειξη, το ξέραμε, ναι, με τον Υπουργό που έπαιρνε μίζα. Έτσι απλά, έτσι ωραία. Και αυτά τα δύο μαζί ευθύνονται για το μνημόνι, γιατί τα φάγαμε όλοι μαζί και πέρασε έτσι. Ότι ο υπουργό έπαιρνε μίζα, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση όπως ακριβώς ο Εδροαυλικός δεν έκοβε απόδειξη. Τόσο απλό, τόσο καθημερινό. Ε, η συζήτηση με την Αθηναίδα Νέγκα και τον Άδωνη ε, πήγε βεβαίως και στο χάρισμα, στο φυσικό χάρισμα, αυτό που μας γαλινεύει την ψυχή και την καρδιά, τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί. Δηλαδή να, να έχει καλή Μπορεί. φορά του λόγου, καλή άρθρωση. Ναι, ναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είτε τα λέμε μέσα. μεσοδοκία αναλυτικά. Τα λέμε και τα δεδάσκω εγώ, α Τι λάθη κάνετε. Είπα πριν. Η Καλά, είναι... η φωνή εντάξει είναι ένα θέμα, αλλά από εκεί πέρα Όχι, σας. και πέρα χάνει την ψυχραιμία σα. Καμιά φορά τραβάω του πιο ψηλά από ό,τι πρέπει. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Η φωνή μου έχει ένα φυσικό χαρακτηριστικό. Εμένα με λέγανε από μικρό σχολείο τσιερίδα. Με αυτό το πατρίκ μου στο δημοτικό. Διότι η φωνή μου, αν ανεβάσω την ένταση, βγαίνει συρρεχτή. Είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό. Με με λέμε από μικρό σχολείο Τσιρίδα Έχει μια αξία να δούμε ποιος έχει επιβιώσει από τους μαθητές και από τους δασκάλους Τον έλεγαν Τσιρίδα, φανταστείτε τι θα γίνονταν σε αυτό το σχολείο Όλα τα παιδάκια φωνάζουν Αλλά το συγκεκριμένο του κάνει και Τσιρίδα Πώ θα ήταν η φωνή του, πιο λεπτή, πιο παιδική Είναι που είναι αυτό που ακούμε τώρα Και μας κάπως επηρεάζει τον ψυχισμό Και τα αυτιά και τη διάθεση και όλα, δεν λέω για αυτά που λέει, λέω μόνο για τη φωνή. Πώ θα ήταν παιδάκι και τι ακριβώ θα ένιωθαν οι άλλοι συμμαθητέ για να τον βγάλουν τσιρίδα και πώ θα αντιδρούσαν και αν υπάρχουν στη ζωή, Όλοι οι υπόλοιποι εξαιτία αυτή τη τσερίδα που τον είχαν δίπλα με στην αίθουσα. Εμεί τουλάχιστον εδώ τον έχουμε στα κανάλια, τον βάζουμε εδώ, είναι και επιλογή να κλείσουμε, να χαμηλώσουμε το κουμπί. Πώ ακριβώ όμω χαρακτηρίζει ο ίδιο, έχει μια αξία, τη φωνή του. Τελικά, αν το βρει το δικό σου εταιρεικό στυλ, μπορεί τεχνικά να κάνει λάθη. Ναι. Αλλά αν σε εκφράζει και είσαι θα περάσεις τον κόσμο. Ναι. Εγώ παρότι έχω πολύ κακή φωνή. Αυτό θα σας έλεγα. Το έχετε μετατρέψει σε χαρακτηριστικό. Κακή μου γνώρισμα. φωνή σήμερα είναι brand. Ναι. Δηλαδή αν πάω να κάνω εχείρι τις χορδές και την αλλάξω θα χάσω, δεν θα κερδίξω πια. Ναι. Πάω στο κινηματογράφο, είναι σκοτάδι, δίνω στον γιο μου pop corn, λέω Παρισέα corn και ακούω επίσης όχου <σχεδονο> Δηλαδή ε, ε, ε, ε, είναι κάπω σαν την coca -Cola. είναι η φωνή του Άδωνη. Είναι κνευριστική, σπαστική, ξελιχτή, το τι, τι, τι θέλετε. Αυτή είναι. Ναι. Α, αμέσως με ξέρεις. <σμ edit> ε, είναι κάπου σαν την είναι. σήμερα είναι brand. να το πουλήσουμε, αν είναι σαν την κοκακόλα η κοκακόλα παγκοσμίως είναι νομίζω το πιο αναγνωρίσιμο έμβλημα σήμα, μπραντ οπότε αν εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη φωνή του Αδωνίδος να κρατικοποιηθεί η φωνή όπως ο Καζατζίδης κάποτε ζητούσε να, από τους ρεπόρτερ στην εκπομπή να κρατικοποιηθεί η φωνή του Πασόκ, ωραία χρόνια έτσι λοιπόν και ο Άδωνης τώρα θα μπορούσε να όλοι μαζί ένα αίτημα πάνδημο να κρατικοποιήσουμε τη φωνή να την κάνουμε μπραντ επίσημο, να την εξάγουμε να την βάλουμε σαν σήμα σε διάφορα ηχητικά, μισά το κάνουμε ό,τι μπορούμε δηλαδή το έχουμε αρχίσει καναδίχρον όλο αυτό, ειδικά αυτό το Α όταν βλέπει το Σαμαρά είναι brand λοιπόν σαν την κοκακόλα η φωνή του όπω έτσι το αντιλαμβάνετε και το νιώθει, το πιστεύει και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί και μαζί μας ο Κυ Βρέθηκε στι Ευρώπα, στα Σευρώπα που λέμε, γιατί έχουμε συνόδου κορυφή, αποφασίζουν τη διεύρυνση τη Ευρώπη, αποφασίζουν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Γενικώ υπάρχουν διαργασίε πάρα πολλέ. Εκεί λοιπόν στι δηλώσει στι Βρυξέλλε, είπε για ποιο λόγο, μάλλον τι η Ελλάδα αυτή τη σύνοδο, τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια, να πιάσει μέσα και τη Βόρεια Μακεδονία, να πιάσει και την Αλβανία, να πιάσει και τι άλλε χώρε από πάνω, μπα και σωθεί. ότι είναι να σωθεί γιατί υπάρχει μια αναστάτωση και στις δηλώσεις που έκανε έξω από την αίθουσα των Βρυξελών είπε Είναι μια ευκαιρία να επανεκινήσουμε αυτήν την διαδικασία με ακόμα μεγαλύτερη ένταση Απαραίτητη προπόθεση για να συμβιαστώ Για να επιτέλου η διαφωνία μεταξύ Σόφια και Σκοπίων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και επίσημα οι διαπραγματεύσει μεταξύ Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία σχετικά με την ενταξιακή του ένταση. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων. Θα στηρίξει τα Δυτικά Βαλκάνια στην προσπάθειά του να γίνουν και αυτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει κάτι θέματα η Βουλγαρία για τα Σκόπια, αλλά θα τα ξεπεράσουμε μάλλον. Ε, εδώ, Κυριάκο Μιτζοτάκη. επιμένει και η θέση της Ελλάδας είναι να ενταχθούν η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία και η Βόρεια Μακεδονία θυμόσαστε τι είχε γίνει πριν ποτέ ήταν το 18 με τη Βόρεια Μακεδονία με τη Συμφωνία των Πρεσπών οπότε πήγε σήμερα πήγε χτες και ζήτησε να, να ενταχθεί Βόρεια Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι έλεγε τότε Προσωπικά μίλησα με ηλικρηνία για τις μεγάλες θησκολίες που έρχονται από την εφαρμογή της Σymphonia. Δεσμέφτηκα όμως ότι θα μείνω σταθερός στο Εθνικό Καθείκον. Το δικαίωμα της Ελλάδος για véto στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολίσω. Το απεμπολίσω. Ήδη χθες ζήτησε να βουνε. Τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία είναι απ' αυτά τα παραπολύ ωραία που λένε λάνει προθυργία τα κύλια Κόσμου από κάτω, λες επιφύixo γαυτό το λόγο. και δεν περνάνε ένα, δύο, τρία χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις και μήνες και κάνουν το ακριβώς αντίθετο, μα το ακριβώς αντίθετο και τους ξαναψηφίζουν όμως για το ακριβώς αντίθετο και αυτό είναι ένα ωραίο όχι σε αυτό που κάνει ο Χίμι όχι ο Χίμι Πρωθυπουργός, ο Χί Πολιτικός σε αυτό που γίνεται στο μυαλό του ψηφοφόρου που και το ένα και το αντίθετό του είναι δεκτά και αποδεκτά και τον θαυμάζει Μην πω ότι τον θαυμάζει διπλά επειδή τον κορόιδεψε. Που βέβαια δεν το νιώθει ο πολίτη ω κοροϊδεία όλο αυτό και δεν κοροϊδεύει το Έλληνα ειδικά. Αλλά όμω κάπω το μπαλαμουτεύει στο μυαλό του, βρίσκει μια δικαιολογία και νιώθει ότι έχει βγει και από πάνω. Ο πολίτη γιατί διάλεξε το σωστό. Όλα αυτά εν εκλογών. Ψυχαναλυτική προσέγγιση. Αλλά νομίζω μόνο τέτοια χρειάζεται. Το καλό είναι ότι θα έχουμε πολλέ επιλογέ σε αυτέ τι εκλογέ. Να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε όλοι να είναι και η Βάνα Μπάρμπα υποψήφια. Θα είσαι υποψήφια στι επόμενε εκλογέ. Το σκέφτομαι. Αν, έχω την... Αν είμαι ξεκούραστη και είμαι καλά με την υγεία μου. Τη φθορά του χρόνου τη φοβάσαι. Δεν τη φοβάμαι, με κουράζει. Με αποτελώνει πολλέ φορέ. Για εμά τι ωραίε γυναίκε. Είναι αδυσότυπο. Έχουν και τα θέματα του οι ωραίε γυναίκε που πρέπει να είναι και υποψήφιε βεβαίω. Είναι αδυσόπιτη η φθορά του χρόνου. Το βάλαμε έτσι ως ε, κάτι αισιόδοξο, διότι αν είναι υποψήφια θα έχουμε ένα. Δεν ξέρω σε ποιο κόμμα τώρα θα είναι, αλλά δεν έχει σημασία. ψηφίζεις βάνα μπάρμα δεν ψηφίζεις κόμμα. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώ, πιο κόμμα και να ψηφίζεις από αυτά που κυβερνάνε, τα ίδια κάνουν περίπου με κάποιε μικρέ αποκλήσει. Ξέρετε ένα κόμμα που έχει του την αλήθεια. Την αλήθεια εμεί την έχουμε και θα την έχουμε σημαία. Και χθες την είχαμε και σήμερα την έχουμε, κυρίως όμως θα την έχουμε σημαία στην ε, μάχη που έχουμε να δώσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Την αλήθεια, εμείς την έχουμε και θα την έχουμε σημαία. Την αλήθεια... Ναλίθια. Ανοίξτε τραμ να περάσουμε. Αντιά. Στην πάντα, στην πάντα. Με σημαία, λοιπόν, την αλήθεια πολιτεύεται ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα, οκ, okay, για το σήμερα, και χθε, χθε εννοεί, δεν εννοεί χθές, πέμπτη, εννοεί το χθε το κυβερνητικό και αν κάτι έχουμε να θυμόμαστε όλοι. Ήταν αυτό ότι είχε πορευτεί με την αλήθεια Ό,τι είχε πει προεκλογικά Τα έκανε όλα με τα εκλογικά Δεν άλλαξε μισό εκατοστό Και λέγαμε πολιτικό είσαι Κάνε και μια αλλαγή όχι επιμονή εκεί στην αλήθεια Όπως ξεκίνησε Έτσι πορεύτηκε και με αυτή τη σημαία τώρα Όχι ως φούστα αλλά ως αλήθεια Μπορεί και ως φούστα δεν έχει σημασία Δεν κρίνουμε Όπω ακούτε Μπορεί να διεκδικήσει πάλι την Πρωθυπουργία Αλλιώ θα Κυριάκο, Μητσοτάκη. Ο οποίο είναι κατά των επιδομάτων, εμεί είμαστε οι παλαιοκομματικοί μαύρο γιαλούρι των Ρουσετιών. Σημερώματα δίνεις επιδόματα. Μια... Το 60% της αύξησης λόγω της ρήτρας αναποσαρμογής. Μια μολες... Την επιδότηση του fuel pass. Ξημερώματα γυρίζω και 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. Σημερώματα δίνεις δολμαδάκια. Σε μαθητέ και σε εκπαιδευτικούς δωρεάν μάσκες. Δύο ώρες περιμένω. Παγούργια για τα παιδιά. 2, 2 ευρώ το μήνα. Δεν με νοιάζει πλέον. Όταν ανοίγει ο λογαριασμός ρέματος στο σπίτι. Όταν το βλέμμα κοιτά το ράφι του σούπερ μάρκετ ή το μετρητή τη βενζίνη. Ξημερώματα. Ξημερώματα δίνεις επιδόματα. Μια, Μια προπληρωμένη κάρτα ύψου 150 ευρώ. Μια... Η βασική αμοιβή αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα τα Χάρη στα 43 δισεκατομμύρια κατά της πανδημίας τα... Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο Το πιο σωστό από όλα είναι αυτό το τελευταίο Το έχουμε πάρει Και θα το ξαναπάρουμε γενικώ. Εδώ έχουμε τη φωνή του Μιτσοτάκη, τον βάλαμε μαζί με τον Αργυρό. Να λέει: Ξημερώματα, δίνει επιδόματα. Έκανε κριτική στον Τζίπρα τότε, που επίση έδινε Ξημερώματα επιδόματα. Και κάθε μέρα όλοι είναι σαν ένα πεισί μπροστά για να δουν σε ποια πλατφόρμα ανήκουν, πώ μπαίνουν, πώ βγαίνουν. Καλά κάνει ο κόσμο, το είπαμε, το λέμε τι τελευταίε μέρε, αλλά δεν έχουμε γλιτώσει από αυτή τη λογική των επιδομάτων, τη ομοιρία δηλαδή, τη εξαγορά ψήφων. Γιατί γι' αυτό γίνεται. όλο αυτό. Υπάρχει η δημοκρατία, η αστική δημοκρατία και υπάρχουν και ταρζανιές που λέει τώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται γρήγορα γρήγορες αποφάσεις και χρειάζεται και γρήγορα να δημιουργηθεί η επόμενη κυβέρνηση. Και σας το λέω με όση πειθό μπορώ να έχω από την καρδιά μου ότι δεν είναι ώρα για ταρζανιές. είναι ώρα για τα Ρσανιές. Με όσοι πιθό μπορώ να έχω από την καρδιά μου δεν είναι ώρα για τα Ρσανιές. Δημοκρατία λέγεται Μπορεί ο λαός να αποφασίσει ότι είναι ώρα για τα Ρσανιές. Δεν γίνεται σύμφωνα με τη δική τους λογική σταθερότητα να είναι μόνο με ένα κόμμα στην εξουσία Μπορεί ο λαός Ό,τι θέλει κάνει να επιλέξει άλλο κόμμα Το παράλλο κόμμα Να μην επιλέξει κανέναν από τους δύο ε, Όλα θέλω να πω Επειδή στη δημοκρατία μας λένε δεν υπάρχουν αδιέξοδα Δεν γίνεται όταν κάτι δεν πάει Σύμφωνα με την όρμα και έτσι όπως το έχουν σχεδιάσει Να λέγεται ταρζανιά Άρα περιπέτεια, άρα δεν ξέρουμε τι κάνουμε Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία από τα υλικά που βγήκαν σήμερα και τις συνεντεύξει που έδωσαν σήμερα οι πολύτιμοι συνεργάτε μα εδώ στην Ελληνοφρένη, όπω κάθε μέρα: 211-1080-880 το τηλέφωνο επικοινωνία. Χθε το μεσημέρι ήταν εδώ, βράδυ πήγε Θεσσαλονίκη, έβρεξε. Παραλίγο να μην γίνει παράσταση. Σταμάτησε η βροχή, έγινε η παράσταση. Τα πάνε εκεί πολύ ωραία. Σήμερα είναι πάλι εδώ, γύρισε το πρωί. Πολύ εργαλείο. Και είναι δίπλα εδώ, στα 5 μέτρα. Σα περιμένει να σηκώσει αυτό το τηλέφωνο και να του πείτε του καημού. και του αναστεναγμού σα. RadioPapakiParaPolitical.gr, μόνο για καημού. Αυτό το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Χρήστο Μυρίδης με αναστεναγμού. Πατάκι, κανένα κουμπί, αρεά και που, μέχρι στιγμή σωστά. ελνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελνοφρένια και μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελνοφρένια Official, από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού, αμέσω μετά κολλητά οι πρώτε Έλα, Καλησπέρα! Καλησπέρα. θα <χει> πω όλοι οι Λεβέντες. Για χαρά, Νταν! Για χαρά, Νταν και τα κουτιά Τα Θα πω μια κουβέντα. Αυτά που λέει ο Θήμιο είναι όπω τα λέει και είναι έτσι. Όλοι είναι για να μην σου πω γιατί. Για τον Μπούτσο Καβάλα, το λέω έτσι σε εμένα. Μπράβο για τον Μπούτσο Καβάλα. Μην μιλάτε έτσι, κύριε. Είναι μαζί όλοι για τον Μπούτσο Καβάλα αυτοί. Οπότε στο σμό δεν έχουν λευκοί. Αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πολύ που μάρκουσες. É amor Morilulu? Lulú ¿Qué dices, re? No asumo Καλάκα. Συγνωρίνε φυλλε από τα αρχήμα. Σου είπα εγώ ότι με είσαι από τα αρχίζει. Α, αυτό. Να σου ρωτήσω εδώ να κάτι. Επειδή ακώ διάφορα ραβιά φωτονα και ακούω την ανυπολίτευση με τα επιτάξω να ζητάει εκλογέ. Δηλαδή τι αλήθαν σύγχρονη. Με επίταση δηλαδή. Με επίταση. Πώ θα βλέπει τα ελληνικά μου τα στρώνο. Είσαι ελληνοματίε που στρώνει. Που στρώει. Ακριβώ αυτό είμαι και, και τρει φορέ πάω και για τρίτη φορά παπούστη, οπότε είμαι μια χαρά. Είς... Ναι, ναι, ναι, φυλαράκι, τα παιδιά μου θέλω να κάνω. Τα παιδιά σου χαρά Ναι, ναι, α σου πω τώρα. Έχω ακούσει που λε στην αντιπολίτευση Δηλαδή, αν είχαμε Σύλληδα τώρα, δεν θα είχαμε 2,5 ευρώ το καύσιμο, δεν θα είχαμε φτώχεια, δεν θα είχαμε ακρίβεια στο σούπερ Όχι, oh, γιατί δεν είχε αφήσει άδεια ταμεία, είχε αφήσει και ένα εκατομμύρια, θα τα μοίραζε yeah. ο Τσίπρα δίκαια, θα έπαιρνε τα εργοστάσια από του μεγάλου, μπράβο, δεν θα είχε αυταπάτε. Θα κρατικοποιούσε τα κανάλια όλα και ναι. όλα τα μέσα παραγωγή, μπράβο, δεν θα είχε αυταπάτε, θα έσχιζε τα μνημόνια θα το πρόγραμμα και, και δεν θα, θα είχαμε είχε... είχε... θεματάκια τώρα να συζητάμε. Πάμε Άι Διάλο, η yeah, μόνη μας yeah, yeah. Καούρα θα ήτανε να πάμε στον Αλκίνο Ιωαννίδη στο Θέατρο Βράχων. Εσύ θα είσαι ρε Πού? Τον ε, θα πάω εδώ. Θα πάνω, δει. Ναι. ναι, θα έρθει και εγώ. Να σου πω, θα παίξει πουθενά. Άντε, μα, <μήλαια> με, με, Μεγάλη φιλία. <μήλαια> αλλά ήθελα να πω κι άλλα με βάζει τα Τι θα γίνει με σένα, που Ένα, τι ήθελε να πεις, Θα παίξω το Σεπτέμβρη, λέγει. Ήθελα να... Το Σεπτέμβρη. Ναι, ρε, το Σεπτέμβρη. <μήλαια> <μήλαια> <μήλαια> το Σεπτέμβρη και θα θέλουν εμβόλια και δεν έχω αυτό. Θα κάνω για να προεκλογική περίοδο. Έλα, και τα υπόλοιπα φουλιά στα κολομέρια θα έρθουμε να σε δούμε να τα πούμε να σου πιάσει το κολλαράκι θέλω ρε, Καλησπέρα Καλησπέρα <laughs> Εκτός από τώρα στη Θεσσαλονίκη πότε έχει ξανά άλλη παράσταση για να πλήσεις στη Συρία Από πού είσαι Κύπρο Στονάτα, Κύπρο Είναι Τώρα το Σεπτέμβρη πάμε πάλι. Σεπτέμβριο. Uh -huh. Θα ανακοινώσω. Okay. Για καμία αθήνα φεστιβάλ, το βλέπω. Το, στο φεστιβάλ τη Κίνα θα είσαι. Κάτσε να γίνει festival να έχουμε εκλογέ. Yeah. <laughs> Ωραία. Εντάξει. <laughs> <laughs> <χαι> <σταλείς> <σταλείς> <σταλείς> το 1822 στις 22 Ιουνίου είχανε αφορήσει τον Ανδρούτσο το Υπουργείο Θρησκείας ενόψει ενός μορυτοπόλεμου ό,τι είχε γίνει και με το Βελουχιώτη λοιπόν και επειδή πάλι αυτός ο εις και ο Γυμναστηριακός μας σκοτίζουν ή σε σκοτίζουν διότι εσύ είσαι μικρότεροι, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι και έχουμε πρόβλημα τέλος πάντων αφαίνε δικά σου, μαζί σου ε, ή π ότι מאוד συστίνει φιλιά πολλά καλό καλοκαιρία γορμους ο πάθος ωραίο είναι λεγαραίνει πολιτική αλαγή κι ο εφιάλτης τέλος η εφιάλτης δικός τέλος καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλιότητα χωρίς τέλος Φιάλτης τέλος. τέλος Και εφιάλτης και αθλιότητα χωρί τέλο. Μπορεί έτσι κάποιος να περιγράψει αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια Στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή βέβαια εκεί υπάρχουν και κάποιες πολύ μεγάλες φωτεινές εξαιρέσεις και καταστάσεις πάλι καλά ε, Της χώρας Και των άλλων χωρών για να μην είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό. Είναι η κυρία Μίνα Γκάγκα που είναι και υπουργό, αναπληρώτρια είναι και γιατρό, την έχει ο Ευαγγελάτο καλεσμένη και ρωτάει ο Ευαγγελάτο να μάθει πενιντάρι. να αν πρέπει να κάνει, θα πρέπει να κάνει το τέταρτο, το πέμπτο εμβόλιο. Που έχουμε χάσει και τον αριθμό. Να το ρωτήσω προσωπικά. Το αποφεύγω πάντα, αλλά θα το κάνω τώρα για λόγου συζήτηση. Είμαι από του ανθρώπου λοιπόν που πιστεύω στην επιστήμη ακράδοντα και που ε, εάν με προστατεύει το εμβόλιο θέλω να πάω να το κάνω αύριο το πρωί. Ρωτώ τη γιατρό Γκάγκα να πάω. Κύριε Παγελάτο, δεν νομίζω ότι είσαστε στην κατηγορία αυτή που θα σας πω πηγαίνετε να κάνετε το εμβόλιο. Γιατί? Αν μου πείτε, φοβάμαι πάρα πολύ, θέλω να κάνω το εμβόλιο, θα σα πω, οκ, okay, κάντε το. Αλλά αν με ρωτάτε αν πρέπει να πάτε να κάνετε το εμβόλιο η, η απάντησή μου είναι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάτε να κάνετε το, πρέπει το εμβόλιο. πρέπει μετράει, Ως δεν μετράει... Τρός. Μην πάτε, αλλά πάτε κιόλα. Αλλά άμα θε, μην πα. Και να μην το κάνει και να μην το κάνει. Έτσι κι αλλιώ αυτή η μετάλλαξη που κυκλοφορεί τώρα δεν πρέπει να πολυσέβεται του εμβολιασμένου, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί χτυπάει αλήπητα. Βεβαίω δεν είναι πολύ σοβαρή με κάτι πυρετού, κάτι τετραήμερα. Αλλά όμω κάντε το, αλλά και να μην το κάνετε, θα το κάνετε αν δεν το κάνετε. Αν δεν βρέξει, θα βρέξει. Τα παλιά τα ωραία που λέγανε σε άλλε περιπτώσει και πιο έτσι ελαφρά. Ελαφρύ καταστάσει, ελαφριέ καταστάσει. Ο κύριο Κέρτσος ε, του Μεγάρου Μαξίμου, στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, θέλει να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα και να αναφερθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ω προ τη διαχείριση τη πανδημία, η Ελλάδα, και αυτό το ε, επιβεβαιώνει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, δεν το λέω εγώ, το λέει ο ΠΟΗ, Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Η Ελλάδα Υιγεσότητα. έχει την 12η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. ως προς την υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Σε αυτό το μέγαρο η λέξη τουρισμός, η έννοια τουρισμός, η εικόνα του τουρισμού τρυπώνει σε όλα τα σοβαρά θέματα. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Ενώ λοιπόν το λέει και πόη, λέει και τα αρχικά, τον λέει δεύτερη φορά τουρισμό. Αντί για ύψινον, βάζει τον τουρισμολογικό, το καταλαβαίνουμε. Είναι και η κούραση της σεζόν, έρχονται και εκλογές. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στη Βάνα Έχεις πει το εξής, όταν γεννηθείς άσχημη μπορείς να γίνεις πιο εύκολα αποδεκτή σαν καλή ηθοποιός. Η ομορφιά λειτουργεί ως κατάρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γιατί ναι. το πιστεύεις αυτό. Α, γιατί έχουμε χιλιάδες παραδείγματα. Η Αλίκη την πέρασε. Όταν πήγε στην Επίδαυρο μόνο πεπονόφυλτος γιατί τις ρίχνανε. Ρεβάσανε like. Respect αλλά Ή την πίση στο οποίο Μεγάλο ταλέντο η Αλήκη Ζωή λάσκαρη, τι πέρασε Δεν πρέπει να ήταν μόνο η Σέξη με το Δελιανίδη Εδώ εγώ το ξαναλέω Ότι κερδίσαμε Όσκαρ Και δεν είστε κανείς να μου κάνει πρόταση Μια σοβαρή δουλειά Μάλιστα Εδώ είναι ωραία αυτά τα παραδείγματα Όμορφες, πανέμορφες ε, Σε αυτές τις δουλειές Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο Και το ταλέντο Ωραία η ομο Αλλά το ταλέντο νομίζω είναι πολύ βασικό, ειδικά σε τέτοιου τύπου δουλειέ όπω είναι το θέατρο, κινηματογράφος και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μετανατώ στα βραβεία ούτε τα εισιτήρια του κινηματογράφου σε μια χώρα μάλιστα, ειδικά για τι δύο πρώτε, Αλή και Ελλάσκαρη, που μέσω του κινηματογράφου είχε σαν ένα παράθυρο προ τη ζωή. Και πήγαιναν έτσι κι αλλιώ να δούνε, να θαυμάσουν με τα δεδομένα τη εποχή. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τηλεόραση, μόνο από εκεί ο κόσμο. έβλεπε τι ακριβώς συμβαίνει στον υπόλοιπο τον πλανήτη και έβλεπε και άλλες εικόνες και άνοιγαν λίγο, έπαιρνε σε εμπειρίες που είναι πολύ σημαντικό στα πρώτα χρόνια της ζωής ή σε πρωτόγονες λίγο κοινωνίες ε, Λάος τώρα, μέρος δεύτερον Μία παραγγελία για τον Αποστόλη μπορώ να κάνω Παρακαλώ Για την δεντροφύτευση που είχε ζητήσει πιστοποιητικό Ότι η κυρία είχε γνώσει πατριδογνωσίας Από την 4η Δημοτικού Πότε είναι αυτό Είδα παλιό Ποια δεντροφύτευση; Βέβαια δεντροφύτευση είχε ζητήσει Ποιο, Τι Θα σας εξηγήσω θα σας πάρω σε λίγο Δεν νομίζω να με βρείτε Ναι ναι γεια σα, γεια σα. Καλά Έλα, πώς το λέω, ο Δανόκολουμαλος από Σάμου. Ε, όπα, ε, δεν είσαι και πολύ Δανός. Α, ε, ε, ναι, τώρα που κατέβησα ήθελα να δω τα τέντια. Θα ξεκινήσω δύο αστεία και δύο σοβαρά και μια παραγγελιά, λοιπόν. Τα αστεία είναι απαραίτητα. Ε, πολύ απαραίτητα. Μάλιστα. Πολύ απαραίτητα. Θα χορτάσουμε Μέρα τη μουσική, εχθέ ο Μαλάκα Σουαφιά, εδώ το πατριωτάκι μα, ο Γλήφτη. Αντί να πει ότι πρέπει να βάλουν γιατρού σε όλα τα νησιά, παρακαλάει και γλύσει τι κίτρινε τυπικέ στον καθέναν. Ένα-δυθέν. Δεύτερον, η Σιριδέα, καλά είναι που λέει ο Τσακαλώτο, αντί να τον πείθει, πείθει και τα πειθύνια. Είναι μια καλή εκδοχή, εγώ πιστεύω. Με τον Αλέξη για πάρα πολλά χρόνια. Πότε με πείθει, πότε το πείθει, πείθει, το πείθει. Και τα σοβαρά είναι το εξήγημα. Πίθη το πίθη. Που είπε ένα φίλο στρατιωτικό που είναι ότι πήρανε όλου του τίκερ του πυράβλου. Από εδώ πιάσαν τα λιφτά. Είμαστε ξεβράκοντοι και δεν τη λένε την αλήθεια. Γι' αυτό ο Γερμανό έκανε τι δηλώσει ότι έστειλε όπλα τίκερ και πυράβλου. Και το τέταρτο και πιο σημαντικότερο για μένα είναι η ομιλία του Παφίλη εχθέ στη Βουλή 21 Ιουνίου. Ο οποίο αναφέρθηκε για τον τρομονόμο ότι όποιο λέει τη γνώμη του παρακινεί, λέει τι μάζε και να ποινικοποιείται. Αυτό είναι που λέει το τραγούδι Κι ήρθες πάλι πίσω σαν τον τρόμο νόμο Αυτό Κι ήρθες πάλι πίσω σαν τον τρόμο νόμο Που στον τόπο του εγκλήματος γυρνάν Ακριβώς Α. Να πάνε να κάνουν σούνε και ο κόσμος θα λέει τη γνώμη του και Κακά να... κορίτσια για πάντα Έτσι Κι αν συγγνώμη μου ζητάς Ξέρω πως μόνο Πίθει το πίθει Να με σκοτώσεις θες, ξανά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 Στην κοινωνία, ναι, μη δώσετε περισσότερες ευτομέρειες. Όχι, δεν λοιπόν, Να σου πω, να σου πω κανεί. Έδωσε ο, ο Μπιτσοτάκης, είπε φιλελεύθερη πολιτική και, και καπιταλιστική πολιτική. Θα κάνει, το είπε ο άνθρωπος, δεν είπε ψεμάτα. Το ο, είπε έντοιμος. α. Λοιπόν, όχι, όλα να το χρεώσουμε. Όχι. Τουρίστας, τουρίστας. τουρίστα, Με τουρίστα. το ψάθινο καπέλο και τη Σαγιονά, τη Χαβαγιάνα όλη την ώρα, αλλά.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 να πούμε μαζαλίσατε, θα στάλεγε ο Μητσοτάχης το πληθύσατε, και βουλώστε το ήτσι η πελάτησα, σας αφήνω, για να αγαπώ Άμα, πολύ, γεια, γεια, Μην ακούει τέτοια Τι τραβάει και τα ρύφες, <Τι> θέλουν να πούν τη γνώμη τους και μπαίνει ξαφνικά <Τι> η πελάτησα ε, Τώρα όπως κάθε Παρασκευή θα ακούσουμε τις παραγγελίες αλλά να πω κάτι πριν, στο τέλος των παραγγελιών ένας ακροατής και κανένα ακόμη ζητάνε να βάλουμε την, μια ηλικιωμένη ακροατή, την Μπάμπο και έναν ηλικιωμένο ακροατή που παίρνει κατά καιρού τον Ζακυνθινό ε, κάνει ένα παιχνίδιο αποστόλης με αυτούς και ο ακροατής λέει αυτό που και εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί οι δύο και κάποιοι άλλοι ηλικιωμένοι ακροατές ειδικά όμω αυτοί οι δύο ε, μας δίνουν δύναμη είναι σε αυτή την ηλικία, ακούγεται από τη φωνή ότι είναι πολύ μεγάλοι άνθρωποι Και έχουν όμως ένα κέφι, ειδικά η Μπάμπο, γελάει, μάλιστα σαρκάζεται με τα αστεία περί θανάτου που κάνει ο Κάφρος μέσα και γενικώς λένε αυτό που θέλουν, έχουν τη διάβια την πνευματική, τη θέληση να πάρουν τηλέφωνο σε μια εκπομπή, να ακούσουν μια εκπομπή και να μιλήσουν. Την έχουμε φτιάξει αυτή την αφιέρωση από τι προηγούμενες μέρες. Χθε όμως μα ήρθε στο mail το εξή. Έφυγε ο Μπάρμπαζα κινθυνό. Ε, μας έφυγε ο Διονύσης 86 ετών σήμερα το μεσημέρι, αυτός που έπαιρνε τηλέφωνο στον Αποστόλη και είχε το ραδιόφωνο πάντα ανοιχτό Λέγεται Διονύση Θεοδόσης ή Φακύρης Παρατσούκλη. Εργαζόταν ως πράκτορα στην αρχή και μετά οδηγός στα λεωφορείο της Αθήνας ο Ασά, μέχρι που πήρε σύνταξη Συνδικαλιστή στο χώρο και από το 1980 μέχρι σήμερα μέλος του ΚΚΟΕΜ Διακρινόταν για το καυστικό σατυρικό του χιούμορ Και τις πλάκες που σκάρουνε σε όλους Καταγόταν από τις βολή με Ζακίνθου Το κάποτε 1978-2004 Κόκκινο χωριό Που έβγαζε αντίστοιχα κομμουνιστή πρόεδρο Τον αείμνηστο Λάκη Λαμπούδη Αυτό είναι το μήνυμα που μας ήρθε Έχουμε αφήσει την παραγγελιά των ακροατών Έχουμε αφήσει και τη φωνή της Μπάμπο, Όπως την λέμε εμείς Και τη φωνή του γιατί έτσι κλείνουμε. Αυτά. Uh, Ακούστε όλε τι παραγγελέ τώρα τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε την Δευτέρα Γεια σας. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy heavy master sound, the nazist sound around. So if you've coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen busta, you better start to move your feet. To the ruckiness rock steady beat of madness! Ακούω αφιέρωση. Έκανε ένα ρεσιτάλο τράκισο για να κόψω του Παναγενικού το Σαββατοκύριακο. Που είπε ότι αυτέ τι... οι συμπεριφορέ δεν είναι αποδεκτέ αυτέ οι επιδόσει. Όχι, με τι μεσαιτέ. Με Α, δεν το δαφεί. Τα ιδέε. Καλά, τάξη. Έχει βγάλει ένα βιντεάκι στο Instagram, νομίζω κανένα λεπτό. 1,5. Που κατεβάζει ό,τι την πινελίκι θέλει στη μεσαιτέ και λέει: Έχω πάρει 17. Μάξια, και άμα δεν ξέρετε να τα, να τα χειρίζεστε, να μην τα πουλάτε και τέτοια. Θέλω να βάλει ενδιάμεση τα πινελίκια του, το μισωτάκι να πουλάει Ελλάδα 2-0. Δεν ξέρω αυτό μου κατσέ. Πολύ που θα είναι επίπεδρα αυτά που λέει ο Άλλα. Αλλά ήθελα να σου δώσω, ξέρει τι, άκουσε τον τράκη και μπορεί να παραισθάριψει από μόνο σου. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Πόσο γαμίστερε, κάμω το. Το μουσείο που σα πέταγε, κάμω το μουσείο. Μην αρχίσω τι χρυσοπαραγγελίε. Ελλάδα 2.0. Τι τα πουλάτε, καραγκιόζε, γελή, τι πιέ, γελή. Είναι η νέα εκδοχή τη χώρα στη νέα εποχή. Γαμίστε μουνοπα να τη λάσπιση! Καμία είστε πατόκορφα! Ελλάδα 2.0. Τον τελευταίο καιρό με τα συνέδρια του Σφύριζα τη Νέα Δημοκρατία Μπρεσέ, το μόνο που μετανιώνονται σου είναι που χτυπά το κεφάλου μου στον τοίχο. Που είμαι 57 και δεν είμαι 27, να σκοτώ να φύγω εναντίον τη μετανάστε. Τι γίνεται. Εισε χρειά, είσαι, είσαι μάγκα τώρα. Θα πάω παραπούρη στα 57. Στο διάλογο να πα. Ναι, για τι θα με έχουν. Ούτε στο διάλογο δεν σε παίρνουν. Ναι, ούτε για άρμα. Ε, Ά, άρμα. Άρμα, άρμα, ο ίδιο. Λοιπόν, κι άμα ακούσει αυτού που μιλάνε την άλλη τη χωριά τη Αυρούπολη. Τι να μα κάνει ο μετσοτάκι, πόσα να μα δώσει κι αυτό, Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Κι όμως αυτού που βγαίνουν και μιλάνε υπέρ τη Νέα Δημοκρατία, μα σώσει ο Κούλη, ο Μασό και όλοι αυτοί, έτσι. Δίκαιο, σωστό, είναι Λαδιάνο. ένα τι από λέει, τα τι καλά τι μέτρα τη κυβέρνηση. Λέει, Άμα του ακούσει, είναι ένα βήμα από το θάνατο αυτό που μιλάνε, δε Κούστη. Που... Βάλε την Παρασκευή ένα ηχητικό με το One Step Beyond. Και κάτω το τεφ, πηλιά. Για τώρα μια χαρά είναι. εδώ τον, να είναι καλά ο άνθρωπος. Συμφωνείτε. Και βέβαια. Δύο χρόνια που κυβερνάει ο άνθρωπος έχουν τύχει όλα από πάνω του. Μας ό,τι μπορεί κάνει. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος βρέσο με ένα καλύτερο που να αναλάβει την Ελλάδα. Ο Μετσοτάκης είναι ο καλύτερος. 2. 1 βήμα πριν τον θάνατο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 Μπρα... Θέλω την παρασκευή να φτιάξει. Ξαργανού λέει ο. Του... Πώ το λέει μα, έχω παθεί Alzheimer. Του κάπακάπα πάλι πιο μέρο είσαι. Ο οποίο ήταν ζάντα, έτσι. Δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι. Ήταν ο τίποτα ήταν κλασμένο. Καλά, νομίζω πάντα είναι, γι' αυτό τον πήραν και σε αυτή τη θέση. Αλλά να σου πω λίγο. Λε. Του κάπακά ποιο λέει. Οπαφίλει. Οπαφίλη. Του έχει το το πει σε μια εκπομπή του λέει, άμα είναι να σε εκπομπή μη μπει. Κατό, έτσι σοντά, ει. Ε, ναι, καλά, δεν το έχει πάει, χαμώ. Δεν το θυμάμαι πάνω χρόνια, ξέρω εγώ. Φαντάζο. Ενταγμαστικά θα μου πέρα φαντάζω ότι τι πω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 Ας πούμε ότι ο νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Είναι λάθος. πάλι άλλη φορά να μην πίνει όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα. Τι νερό κατεπίδαμε. μιλάμε. Τέλος μπροστά μπροστά και τη αγκαλιά Υπουνάνε και το γαμό τα παιδιά Και μελαγκολικός κρατώντας Είναι ο Λάβαρο να ανοίγει την πόμπη Ο Εθνικός Ο Εθνικός Ο εθνικό μαλάκα. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο εφορία, βάλε και ένα τσικουλάδα την κιτάρευε, φίλε. Με τον καμπιώτη. Αιντυπάλε, τσικουλάδα έτσι. Αυτό. Αν θε, βάλτο παρασκευή για παραγγελιά, Αν Αν θε, το πάμε πάει γενικευμένο, κοχεύτικο, θα το κάνω. Καιρό έχω να ζητήσω παραγγελιά, αγκιά. Μεσαλιστή ομορφιά σου. Τα έχω κάνει όλα εκ τόσο πολύ Το καυτό το φόρεμα σου Τη στολή του εθελοντή Και στο παρόταν χορεμής Χοροδίες, φιλαρμονικές Μάτια μου γλυκά με τρελαίνεις Μάνα μου η χωρίστρα σου Άι τη μάλε, τσκούλα τα τσκιτά, τσκικικικικιτα Γιάννα Σοκολατάκη Άι τη μάλε, τσκούλα τα τσκιτά, τσκικικικικιτα Την πλέναμε, την βάζαμε, την πλέναμε, την βάζαμε Good Βαγγέλη, τον κάνεις τεράστιο Τι να φτάσει η ηλικιά μου για τα έτσι και τα αλλιώς Βαγγέλη, τον κάνεις τεράστιο Τελειώνει η Γιάννα Ωπα, ωπα, Πρόντο! Κάμερα στραμμένη πάνω μου, στι πόλει στο κέντρο Τι είναι αυτό? Active member Έπρεπε να το ξέρω ε! Ένας μπάτσος έρχεται στο ένα μέτρο Δεν ακούσει? Όχι! Παίρνει πόζα και ρωτάει ποιος είσαι και που πας, γιατί χαμογελάς Αυτό! Κάμερα στραμμένη πάνω μου, στις πόλεις στο κέντρο και ένας μπάτσος διπλά μου, κατουράει σε δέντρο Και συγχρονώ με ρωτάει από πού σε και που πα, γιατί χαμογελάς Κι αφού το δεινάζει ελαφρά, έρχεται στο ένα μετρό. Δείχνει στην κάμερα ένα ζουμαρικέντρο. Πέρνει πόσα και ρωτάει, από πού σε και που πα, γιατί χαμογελάς Γιατί έτσι, έτσι γουσταρώ Κατά του νόμου το μανί Στέκομαι και ποσάρω χαμογελάω Χωρίς δεύτερη σκέψη Αλλιώς ρουφιάνε θα μου σάλεψει Φάζεις στο Κύπριο τον Υπουργό Φάζεις του Χασιμούνα, του Έντερ, Φάζεις και τον εκείνο που τίχε πάρει στο σκάι Για τον Κύπριο των αυτών Και χώσε και μια αναβίση από πίσω που λέει Τα κυπριακά το τραγούδια Τα μπάλαμες, το λέει, εντάξει κυπριακό όλο. Έλα, Χατσιμούνα. Στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού Ρε μένει ξυπνάτε όλοι σας Μπορώ καλά τον αετό Τσιού Τσιού Γεια σας όπως Και με λένε, φορά σε παίρνω τηλέφωνο από Ολλανδία. να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. σου το του Μητροπάν, που «Η τράπεζε δεν αγαπούν, κάθε, λένε, τις νύχτες τα χιλιάρικα μαράζουν και Λένε που, που δεν ακούν τραγούδια, που δεν γίνονται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 Βουρκώνουνε και κλένε. Και λένε που δεν ακούν παινιές, που δεν ακούν τραγουδία. Δεν γίνονται σπασίματα, δεν γίνονται Που οριστερά το τηλεφωνό. Ωραία. Για την Παρασκευή. Θέλω να βρει πριν και άλλα μήνα που σε πήρε ένα τηλέφωνο και έσταχνα το Και μετά σε πήρε τηλέφωνο το και σου είπα: Εδώ Μιστερου, Και το αντίστοιχο με την Πάμπο. Και να βάλει κι άλλε έτσι που σε πήραν τηλέφωνο και σου είπα: Πέτε Και εύχομαι να είμαστε στην ηλικία του και με το μυαλό Η μπάμπο ζει. Η μπάμπο η μπάμου... ζει, τσακίστε τους να ζει. Ναι ρε που σ*** μου, αυτή, αυτή η γυναίκα φύλλε, έρωτας, έρωτας. Της λες κάθε φορά, δεν δε, δε, σε βλέπω δε, δε, δε, δε, δε, για την επόμενη και σε παίρνει και σου λέει, δεν είμαι μπάμπος. Να τώρα που την προκάλεσες, <σχει> θα πάρει, θα δεις. Έτσι. World Έλα, η μπάμπο είναι. Μπάμπο! Μωρίς η χαμένη ζεις. Μπάμπο! Ότι έφτασες και τα μισά του 22, μπράβο. Είχα εντολή να πάρω καθόλου Είχες εντολή, αλλά το πίστευες εσύ ότι θα δεις Άνοιξη Εί ε. Ε. Ε. ε, αυτό λέω κι εγώ. Ε Ευχαριστώ. Πάντα τέτοια εύχομαι να μην πάρεις και το φθινόπωρο Θα πάρω Η μπάμπο έδωσε παρόν και να μας δώσει το παρόν και ο Ζακυθινιός. Αποστολή άκουσα πως σε για τον Ζακυθινό. Έλα ζεις, άντε παιδί μου, με ανησυχήσει. Έτσι θα δίνετε παρουσίες. Θα λες, παρών. παρόν.